Αυτοί που αρπάνε το φαγητό Απ' το τραπέζι ρίχνουν τη λιτότητα Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα Ζητάνε θυσίες Πρέπει να λέμε την αλήθεια Θα απαιτηθούν σίγουρα Πρόσθετες περικοπές και θυσίες Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν Γιατί μην κάνετε λάθος, αυτός είναι ο, στο, ο στόχος μας Να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση Και να πιάσουν τόπο οι θυσία του ελληνικού λαού Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άφησο Λέν πόση τέχνη να κυβερνά στο λαό Είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους Ο ελληνικός λαός έκανε και κάνει θυσίες που πρέπει να πιάσουν τόπο. Από και πέρα είναι επικοινότητα που επισημάνουμε πέρα από αυτό... Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι οι τρεις ηθικοί αυτούργοί. Ο κύριος Φώτης Κουβέλης, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Όπως ε, τους ξέρουμε και όπως τους ακούμε να λένε το πολύ γνωστό περί θυσιών και των αναγκών και των αλλαγών που πρέπει να συμβούν και όλες αυτές τις παροχημένες βλακίες που ακούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Παρατηρώντας όλοι, άβουλοι, ε, όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχετε ακούσει, έχουμε ακούσει και το Παριστατικό χτες βράδυ, στη Λάρισα. Οι δύο φοιτητές είναι νεκροί, άλλοι τρεις χαροπαλεύουν. Ε, πολλοί προσπαθούν να άκουγα και το πρωί, ακούω στην πορεία πάλι τα δύο μέτωπα σε αυτόν τον τόπο... Αναβίωσαν. μερικοί λένε ότι δεν ήξεραν τα παιδιά ότι το μαγκάλι είναι θανατηφόρο και η άλλη πλευρά η λογική κατά τη γνώμη μου που δεν μπορεί με τίποτα να ισοπεδωθεί από τους πληρωμένους παπαγάλους που λέει ότι αυτό συνδέεται με αυτά που ζούμε τα τελευταία τρία χρόνια γι' αυτό λοιπόν είναι η ηθική αυτουργή αυτοί οι τρεις και όχι μόνο αυτοί οι τρεις η ηθική αυτουργή είναι όλοι αυτοί που υποστηρίζουν αυτές τις πολιτικές αυτά όσα όλα τα πολλά τα εσχρά που γίνονται, τα τα τελευταία χρόνια για να βγουν υποτίθετε στο ξέφωτο και όλα αυτά που ακούμε συνεχώς. Ο ιατροδικαστής που βγήκε στο Μέγκα το πρωί, ο κύριος Χρήστος Κραβαρίτης, έκανε μια σύνδεση αυτών που συνέβησαν χτες βράδυ με την πραγματικότητα που συναντάνε πια οι ιατροδικαστές και οι γιατροί στην καθημερινότητά τους. Από όχι και πέρα είναι διευθυντικό που επισημάνουμε πέρα από αυτό το ότι έχουμε αυτή τη όχι μόνο διεπιδιανικά, αλλά κατ σε κρίσιμη κατάσταση ότι η εποχή της οικονομικής ανέχειας έχει φέρει θανάτους εντοκοσμικού χαρακτήρας, περιστατικά τα οποία έχουν διαφοροποίηση με αυτά που συναντάμε εσύ ε, τον τοποστης, σε άλλες... Σε ανεπτυγμένες χώρες. Σε και άλλων ειδικοτήτων. Mm. Έχουν πολλαπλασιαστοί λοιμόξεις των αδνευτικού, λοιμόξεις που δεν έχουμε στην χώρα παλαιότερα, Αυτό με την κρίση πως συνδέονται οι λιμόξις του αναπνευστικού Όταν ο άνθρωπος δεν έχει να δε Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει τα φάρμακά του Κατά τρόπο Νορμοφινείται νορμα... Πνευμονία σου λέει πατέρα Όταν ψάχνει ναι. και δεν βρίσκει τα φάρμακα Και όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση Με το επίπροντο ζωής Απ' το τραπέζι τη λιτότητα Σήμερα τι χρειάζεται Σήμερα χρειάζεται να κατεβάσουμε το επίπεδο του ελληνικού λαού. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα ζητάνε θυσίες. Φέτος θα είπα παιδιά τι θα γίνει για πετρέλαιο. Θα πάρουμε, θα το κάνουμε λίγο οικονομία, να τα ναύουμε πότε πότε. Λέει, κανόνισης είσαι το πετρέλαιο για σένα, εμείς δεν παίρνουμε. Άμα δούμε ότι κάνει πολύ κρύο θα πάρουμε. Θα σας πούμε, να μας τα Είναι η σπίτι νοοικοκύρα των φοιτητών. Όπως μίλησε σήμερα το πρωί στον Αντένα στο Γιώργο Παπαδάκη. Ε, ε, παραμένουμε οι υπόλοιποι, παρακολουθούμε εδώ ως λαός, για άλλη μια φορά, άβουλοι, μετράμε μειώσεις μισθών, μειώσεις στη ζωή, μετράμε ίδες και μετράμε και νεκρούς. Παρα πολλούς και κυδεύουμε εκτός από όνειρα, υπερηφάνεια, σήμερα και νέα παιδιά, ίσως και αύριο. Έχουμε του την ηγεσία του τόπου, την υπεύθυνη πάντα σε αυτόν τον τόπο. Ο μόνος υπεύθυνο είναι η ηγεσία, η Εκάστιά τη ηγεσία και όλοι άλλη είναι ανέφθυνοι, λαϊκιστέ, κύτρυνοι με δόλου σκοπούς να θέλουν να ανατρέψουν τα πάντα, να φέρουν αναρχία μαύλα, ενώ αυτή είναι η σοβαρή υπεύθυνη ηγεσία, σοβαροί άνθρωποι, έντομοι άνθρωποι. Ξέρετε τα παραδείγματα πια. Και στην κάτω φυλακή της Αθήνα και στην πάνωφυλακή τη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίω οι χειρότεροι είναι αυτοί που κυκλοφορούν ελεύθεροι γιατί υπάρχουν πια και τρόποι να κάνεις όλα αυτά χωρίς να δώσεις καμία λαβή στη δικαιοσύνη Αυτοί όλοι είναι οι υπεύθυνοι που οργανώνουν ζωές βάζουν στο, στο μαντρή ζωές βεβαίως εφόσον βρίσκουν μια λογική και μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει ότι εφόσον βρίσκουν καλά κάνουν και τα κάνουν Είμαστε σε πολύ, σε πολύ καλό δρόμο δηλαδή οι θυσίες του ελληνικού λαού και πράγματι υπάρχουν Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ' το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Συζήθηκε στην Κομισιόν το θέμα της μείωσης του κατώτατου μισθού ε, ως ένα μέτρο, ας το πω έτσι, για να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που πράγματι δεν περνάει την καλύτερη φάση της. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ' το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Να σας πω κάτι, εμείς το έχουμε προτείνει Εμείς δεν, δεν αντιτιθέμεθα σε αυτό Σε αυτό τον κύριο θα έρθουμε σε λίγο Ακούστε τη Μαρία Διαδαμανάκη μέσα στο τραγούδι Το οποίο είναι και σε έτσι ψηλοπρώτη εκτέλεση ε, Είναι Κώστας Στομαίδης και Θάνος Μικρούτσικος Ενώ το έχουμε συνηθίσει από άλλες εκτελέσεις Μας το είχε αφήσει ο Κώστας Όταν είχε έρθει εδώ σε μια εκπομπή τα Χριστούγεννα Αυτό και κανά δυο άλλα ακόμη Έτσι να τα, έχουμε, να τα όταν το όταν κάθε μέρα σχεδόν γιατί αυτά τα τραγούδια, Μπέρτολτ Μπρέχτης τύχει, από πολύ παλιά τόσο επίκαιρο όσο ποτέ τα έχουνε πει, τα έχουνε δει όλα και καλά κάνουν γιατί αυτά που συμβαίνουν τώρα με όλες τις αναλογίες έχουν συμβεί και παλιότερα, οι άνθρωποι το πέρασαν και το πέρασαν πολύ δραματικά τραγικά, γιατί όλο αυτό κατέληξε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όσο και αν θέλουμε εμείς εδώ να παίζουμε πολύ καλά τους τουρθοκάμιλους, η ζωή... Έτσι πω αυτή ξέρει κινήθηκε με το συγκεκριμένο σύστημα τον καπιταλισμό όπως λέμε, όσο και αν ταράζουν οι λέξεις και οι φράσεις αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και εμείς τους χάχες και να το περιγράφουμε αλλιώ. Αφού αυτό είναι, αυτό σκοτώνε, αυτό θα πούμε, έτσι θα το περιγράψουμε. Έτσι λοιπόν, το τραγούδι τελείω εδώ για να αλλάξουμε και κλίμα. Δεν θα πολύ αλλάξουμε κλίμα, μην νομίζετε. Ο κύριος που ακούσαμε στο τέλος Είναι ο κύριος Γιόργη, υπεύθυνο τύπου τη εταιρεία που κάνει την επένδυση πάνω στην στη Χαλκιδική με το μεταλλείο, με το χρυσό και όλα τα υπόλοιπα. Χτες βράδυ είχε μια ωραία εκπομπή ο Σρόιτερς, την αυτοψία στον Α. Πραγματικά ήταν, είδαμε και το, την εικόνα και τα δέντρα και το βουνό, το θαύμα αυτό της φύσης και καταλάβαμε πως με την ομίχλη και όλα ήταν πολύ ιδιαίτερες εικόνες, καταλάβαμε τι ακριβώς έγκλημα συντελείται και εκεί λόγω της κρίσης και λόγω των θέσεων εργασίας, όλα αυτά που λένε οι έντιμοι, σοβαρο Η ηθική αυτουργή όχι μόνο θανάτων, αλλά και καταστροφών οικολογικών, οικογενειακών ανθρώπινων, γενικότερα. Ο κύριο Γιρογαντζή, λοιπόν, απάντησε στο εξή ερώτημα που του έκανε ο Σρόιτερ, ε, αν θα κερδίσει η Ελληνική πολιτεία κάτι πέρα από του νόμιου φόρου κτλ. Από αυτόν τον θησαυρό των 13,5 δισεκατομμυρίων που υπάρχει στα έγκατα της Χαλκιδικής. Δεν είναι εντυπωσιακό να έρχεται ένα ιδιότη να αγοράζει ένα βουνό, να σκάβει και ό,τι βγάζει δεν είναι δικό του. Το κράτος να μην περνεί απόλυτα στίποτα. Να σας πω κατι, εμείς το έχουμε προτείνει, εμείς δεν δεν αντιτιθαίμενθα σε αυτό. <Το> να σας πω κατι, εμείς το έχουμε προτείνει, εμείς δεν δεν αντιτιθαίμενθα σε αυτό. Αλήθεια λέει, ψέματα λέει, πάντως καταλάβαμε ότι η ελληνική πολιτεία το χάρισε το, το ξέρουμε, δεν το περιμέναμε την διαπίστωση του εκπρόσωπου τύπου να το αντιληφθούμε αλλά φαίνεται αν βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου και λέει ναι είχαμε πει να πάρατε και κάτι από τα κοιτάσματα κάτω πέρα από τους νόμιμους φόρους και το φυπιά των μεταφορών, κάτι ψηλά δηλαδή σε σχέση με τον τεράστιο θησαυρό παρόλα αυτά δεν έγινε και μάλλον δεν θα γίνει και τίποτα διότι μην ταραχτε Ο επενδυτής διότι στην Ελλάδα δίνουν μια εικόνα οι εκάστοτε κυβερνόντες ότι ο επενδυτής είναι ένας τσαντήλας τύπος που έχει νεύρα και αν του χαλάσουμε λίγο το περιβάλλον και την ηρεμία θα σηκωθεί να φύγει και θα μας αφήσει μόνους μας. Οι επενδυτές παντού στον κόσμο δεν έχουν ούτε νεύρα ούτε συναισθήματα λειτουργούν με ένα μόνο κριτήριο που είναι το κέρδος αν του το εξασφαλίσεις θα μείνει. Δεν πάνε 15 απεργίες Δεν πάνε να όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Δεν φεύγουν οι επενδύτες έτσι. Μόνο εδώ μας έχουν πείσει οι δουλοπρεπείς που κυβερνούν και αυτοί που τους στηρίζουν ότι πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι, να χαρίζουμε τα πάντα για την ανάπτυξη για να εξασφαλίσουμε αυτές τις χίλιες, δύο χιλιάδες, τρεις χιλιάδες και να χαθεί ένας θησαυρός, δεκα, κυριολεξία, 13,5, 12, 10 θα πω εγώ, το λιγότερο δηλαδή Και αν κάποιο πει ότι τι καλά που θα ήταν το ελληνικό κράτος να είχε το μηχανισμό και να βγάζει το ίδιο αυτά τα λεφτά. Θα θεωρηθεί γραφικό, παλαιοδείτη, χαζό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, διότι αυτά δεν πρέπει να συζητούνται στο πλαίσιο πάντα τη Ηνωμένη Ευρώπη που υπάρχει για να εξυπηρετεί την επιχειρηματικότητα και αυτή μπορεί να γίνει μόνο από έναν ιδιότητε ώστε να εκμετατευθεί αυτό και μόνος για ένα νόμινο εμπορευτώση, το θησαυρό που έχει μια χώρα καταπατώντα. Όλη την περιοχή και κυρίως τι ζωέ ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων που μένουν εκεί γιατί όπως είδαμε και χθε και το ξέραμε, θα, βγάζουν, θα βγαίνουν διάφορα και μέταλα στο νερό και στον αέρα. Γενικότερα για να έρθει η περίφημε ανάπτυξη και να θυσαβρίσουν τα είδη γεμάτα θησαυροφυλάκια ομιλων επιχειρηματικών. Ο διευθυντή τη Ελληνικό Χρυσό, στην χθεσινή εκπομπή πάλι ο κύριος Στρατουδάκη, είχε έτσι μια ωραία αντίληψη για τη ζωή. Ποιο είναι το, κυριό, το, το κυρίαρχο στοιχείο στην οικονομικότητα μιας περιοχής με οποιαδήποτε έννοια απασχολησιμότητας. Δεν είναι το κυκλοφορούν κρίμα στην περιοχή. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι από, μετά από δύο χρόνια θα κυκλοφορούν στη Χαλκιδική 400 εκατομμύρια το χρόνο. Chansons, brasons, réçois, de δεν είναι το κυκλοφορούν κρίμα. Yeah, Θα κυκλοφορούν στη Χαλκηδική 400 εκατομμύρια το χρόνο. Σε ευχαριστώ, Βανηέρο. Επάμε όλοι στη Χαλκηδική. Εκτός από το κυκλοφορούν χρήμα, όπως λέει, κυκλοφορεί και ο αέρας, κυκλοφορεί και το νερό, κυκλοφορούν και τα πουλιά, τα ζώα, κυκλοφορούν οι άνθρωποι, κυκλοφορούν τα πεδάκια που θα πηγαίνουν στο σχολείο, οι τουρίστες, οι καλόγεροι λίγο πιο κάτω γιατί είναι το Άγιο ώρα και αυτά η κυκλοφορούν, αλλά απώτιφετε εδώς αυτή τη ζωή που την έχουμε αποδεχθεί αρκετά ή με την Μονή μα σε αυτόν τον τρόπο οικονομική ανάπτυξη. Απότι φαίνεται όλα αυτά πάνε πίσω γιατί το χρήμα πρέπει έχει προτεραιότητα. Πρέπει να κυκλοφορήσει πρώτο. Μη διαμαρτίρεστε σπασμονδικά. Δεν μπορεί να δεχόμαστε όλο το πλαίσιο και πού και που να διαμαρτυρόμαστε όταν έρχεται κοντά μας το πρόβλημα. Είναι συνολικό. Όσο νωρίτερα το καταλάβουμε, τόσο το καλύτερο. Όσο αργούμε, δεν θα υπάρχουν και πολύ να το αντιμετωπίσουν κάποτε γιατί όπω βλέπετε σιγά σιγά και με διάφορου τρόπου με αργού με ακαριέου θανάτου. Φεύγουν από αυτή τη ζωή. Για να σπάσουμε έτσι λίγο τη λίγο βαριά ατμόσφαιρα θα ακούσουμε το νούμερο για το νούμερο. Πιστεύω ότι είμαι από τους ελαχίστους που είχαν την ε, περιέργεια θέλετε να την πείτε διαστροφή θέλετε να την πείτε να διαβάσω κείμενα του Μπεγρήλου στο ίντερνετ. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι βεβαίως πρόκειται για μεγάλο νούμερο, δεν υπάρχει καμία φοβλία περί <ΣΣ> Πρέπει να σας πω ότι βεβαίως πρόκειται για μεγάλο νούμερο Δεν υπήρχε μια φοβολία περί αυτού <Κι> Πολλά νούμερα έχουν μαζευτεί Έτσι είναι αυτά Θα πάμε τώρα στο βουλευτή της Χρυσής Αυγής Από τη Μεσσηνία μας έρχεται ο κύριος Κουκούτσης Ο οποίος με τοποθέτησή του στην Βουλή Έβαλε τα πράγματα στη θέση τους Πάρτε το χαμπάρι κύριοι Μετά από 64 χρόνια Η Χρυσή Αυγή θα γράψει την πραγματική ιστορία Είμαστε τα παιδιά και τα εγγόνια των νικητών. Η ιστορία σε αυτή τη χώρα γράφτηκε από τους ηττημένους. Τέλος με μας Δεν είμαστε η ελαφροδεξιούλα που σας χαρίστηκε τόσο καιρό. Αυτός λοιπόν ο κύριος Κουκούτσης. Πολύ χαιρόμαστε όταν λέγονται κάποιες αλήθειες έτσι όπως τις λέει και ο ίδιος. Ευχάριστα είναι αυτά. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νικητές, τους ηττημένους και αυτούς που ήρθαν ως παιδιά των... Νικητών, στρατιωτικά πάντα, όχι ηθικά, διότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Αν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την διαφορά στην στρατιωτική λογική νίκη και στην ηθική λογική νίκη, τότε θα μπορεί να καταλάβει και πάρα πολλά άλλα. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι, λογικό, κατανοητό. Εμείς που το καταλαβαίνουμε αφήστε μας να αυτοεξομολογούμαστε δημοσίως. Εδώ είναι η με όλα αυτά και με πάρα πολλά άλλα ακόμη. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη θέλουμε στη διεύθυνση στο στούντιο παπάκι realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει κινητό, ε, μήνυμα από κινητό, γράφει real, αφήνουμε κενό το μήνυμα και μετά αποστολή στο 54-100. Μάριος Καγή στη δίθμιση του ήχου. Και μια που το αφαιρεί κουβέντα, ξανακάνουμε μια επανάληψη το περίφημο και το γνωστό εδώ στην Ελληνοφρένεια, δεύτερη φορά που το μεταδίδουμε, αλλά έτσι συμβαίνει με τα καλά μαθήματα. Ε, μάθημα ιστορίας για κάτι που συνέβη κάποτε, που είναι τόσο μακρινό και μάλλον όπως λένε πάλι αυτοί οι έντιμοι και σοβαροί δεν θα το ξαναέχουμε εδώ και εκεί. Η Γερμανία του Μεσοπολέμου Της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης 1924 Βουλευτικές εκλογές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 Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο, που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοιξε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζότουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ... Τάνθρακε του Αιγαίου είναι ελληνική. Είδα τάνθρα και πρωτεναστά, ζάχαρη κόδε, υπόλοιπα Μετά τον Καμένο και άδειο, βέβαια τον Ήρωνε, αλλά δεν έχει σημασία ακούγεται πολύ ωραίο. Αύριο Σάββατο, 2 Μάρτι και ώρα 12 μου το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Δαβάκη στην καλλιτέχ τη συγκέντρωση και πορεία. Στη γειτονιά της προσφυγά, των Εργατικών Αγώνων και της Ένα είναι σίγουρο όσο περνάω το μας, δεν θα να το φασιστικό της το εδώ τα παιδιά, Σας το διάβασα. Όσοι ενδιαφέρεστε, όχι μόνο λόγια και έργα. Σιγά σιγά, και έχουμε αργήσει σιγά σιγά. Ο δήμαρχος που γίνεται το εργοστάσιο εκεί στις χουριές, το μεταλλείο, είναι ο Χρήστος Πάχτας. Ο δήμαρχος στην Αλεξανδρούπολη είναι ένας άλλος, ο κύριος Λαμπάκης, γιατί και εκεί ετοιμάζουν οι Καναδοί να κάνουν κάτι και μάλιστα υπήρχε μια συνάντηση, μετα... συνάντηση μεταξύ δημάρχου Αλεξανδρούπολης και του Καναδού πρέσβη. Πήγε εκεί να ο άνθρωπος, ο πρέσβης. Θα ακούσουμε το απόσπασμα πώς ο Δήμαρχος μίλησε στον Καναδό. Έχουμε μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν την απόλυτη καταστροφή και δεν θέλουμε να σας ζητάνε παραπάνω. Κουραστήκαμε. <κυρίζει> θέλουμε να μας αφήσετε ήσυχους να αναπτύξουμε εδώ τη γεωργία μας, τη βιοκροφία μας, την εργία μας, τον τουρισμό μας, τα δάση μας για να μπορέσουμε μέσα από αυτό που γνωρίζουμε εμείς, κρατώντας την καθαρότητα του τόπου μας, να προκόψουμε. Αν πραγματικά εκτιμάται τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα αυτόν τον yeah. ανεβέρει στον χώρο αφήστε μας ήσυχους γιατί δεν μπορούμε άλλο και να ξέρετε για να σας πω όλο και να δηλειώνω ότι και αν ακόμα πάρουν από την Αθήνα η οποία είναι σύμμαχή σας η Αθήνα είναι μαζί σας εάν ακόμα παρνάδια, να ξέρετε ότι εγώ και οι συμπολίτες μας θα πάμε εκεί στο πέραμα και θα εμποδίζουμε τις μπουλντόζες να σκάψουν το ιερό χώμα μας. Εσείς θα πάρετε το χρυσό, τους 450 τόνους, και εμείς θα κρατήσουμε το ωκεάνιο. Καθόταν ο πρέσβης δίπλα, τα άκουγε του, τα μεταφράζανε κιόλας. Είναι ένας καθυστερημένος δήμαρχος που δεν βλέπει το όραμα του Σαμαρά και όλων των υπολείπων για την ανάπτυξη και θέλει να προστατεύσει τις ζωές τους ανθρώπους να ζουν και να αξιοποιούν αυτά που έχει περιοχή, έδαφος, υπέδαφο και υπέδαφος και αέρα, όπως πρέπει να και όχι προς όφελος μιας εταιρείας που θα πετάει κάτι ψύχουλα ως μεροκάματα 400 το μήνα γιατί εκεί τα έχουν φέρει με τις συμβάσεις και την κρίση στους ντόπιους που θα πάνε να δουλέψουν ε, που, ντονά, το Συνέδριο Πασόκ λέει τώρα Αυτή τη στιγμή έστειλαν ΜΑΤ για 80 άτομα του ΕΟΤ που διαμαρτύρονται ειρηνικά με ένα πανό στο στάδιο ειρήνης και φιλίας Έσχος λέει ο Κροατής που το στέλνει αυτή τη στιγμή Λάος Αν Έλα. Να σου πω μετά την καταδίκη του Παπαγεωργόπουλου, άξες ότι υπάρχουν άλλοι 40 δίμιο που βρίσκονται στο μικροσκόπιο; Ήταν και εκεί δημάρχος, ο Δήμαρχος Παπαγεωργόπουλος; Όχι, άλλο λεβ. Α, όχι δεν ήτανε. Ε, άλλοι. Λέω πως έγινε κοκυρεψιά κάλους δίμους. Ναι, είναι άλλοι 40, λοιπόν που θα ψαχτούν Να σου πω εγώ. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ο Παπαγεωργόπουλος δεν είναι διαμάτι. Το ίπι γυναίκα του. Διαμάτι και Ρουμπίνι είναι ο Παπαγεωργόπουλος. έχει, ένα δύο. όχι μόνο διαμάτι έλεγα εγώ. Σωστό. Ε, τον μου. Ναι. Ξέρω ένα να έχει να έχουν γίνει γին Είναι ο δήμος Αρτέμιδας. Λੁੱτσα δηλαδή και τώρα Σπάτων Αρτέμιδος. Εκεί δεν έχει γίνει κανένα έργο. Γιατί; Πλατείες, πάρκα δεν υπάρχουν. Δρόμος; Ούτε πεζοδρόμιο. Α, ούτε δεν έχουνε φάκελες. Έχουνε γίνει πριν 10 χρόνια μια ανάπλαση το Συλούμπο μα στην παραλία και τώρα που φτιάχνουν το δρόμο λέει, το αεροδρόμιο. Εκτός αν πιστεύετε ότι τρένα από τα Δεν δεν, νομίζεις, δεν υπάρχει λοιπόν, δήμος, τα παιδιά από τη χρονιά δεν υπάρχουν σχολεία, δεν Και τίποτα. Είναι ο μόνος Δήμο που δεν γίνονται κατά χρήση. Μην ανησυχεί τώρα, αν έχει γραφτεί η χρυσή ευγία και πέρα θα έχουν σχολεία τα παιδιά. Μα η χρυσή ευγμή την περιμένουν και εγώ να βγούμε μαζί να πούμε για το κτυριακό πρόβλημα στο σχολείο της Αρτέμιδο. Και με ποιο θα το συζητήσεις. λογικό. Ε, εκτός Πού θα, θα πάει θα... στα παιδιά σου να, να μάθουν ιστορία που. Λε μήπω θα πάμε στα γραφεία τη Χριστική να κάνουν σχολείο αντί για το προϊόντο. Αυτό πρόβλημα. προτείνω κι εγώ. Α μάνα ποσοστό. Απορώ γιατί έχει γίνει τέτοιος άλλος με αυτό το θέμα έτσι. Ότι πήγανε κάποια τα παιδιά τους να τους μάθουν και σε ιστορία Και εκεί να μην τα στέλνουν αυτοί οι γονείς που τα στείλανε, πάλι μικρού φασίστε να μεγαλώνε. Συμασίε ανθρώπου του μεγαλώνουν στο σπίτι αν πήγανε στα γραφεία της χρήση Αυγής Έλατε Πήγες εσύ το παιδί σου να το, να το μάθουν και σα Όχι. Δεν το πήγα. Δεν πιστεύω να το πήγε Δεν θέλω Πήγαν τα 13 μετά, τώρα 6 χρονών. Θα περιμένουμε. Καλημέρα και διευθυντά. Καλημέρα. Πες τον υπάλληλο εκεί που μιλάει τώρα ότι ο Παπαγιόπουλο δεν έρθεσα λονικό. Κοζανίτης είναι, ήρθε και εδώ. Έφαγε ψωμί, κατάλαβες, μας βρήκε κορόιδα. Α, ήταν λαμόγιο. Ναι. ναι, ναι, είναι από την πόλη που βγάζει αστέρια, κατάλαβες. Κοζανίτης είναι. Μη θυμηθώ ποιου άλλου. Και για τον άδενε το Γεωργιάδη που θέλει να του τον πει, δηλαδή, ο ο Έλα τώρα την στο Ικέα. Γεια σου Παστολή. Γεια χαρά. Η αγάπη για το χρήμα. Η αγάπη για το χρήμα. Α, όχι. Αυτή την αγάπη την είχε άλλος για το χρήμα. Sorry. Αν το κάνω με μύτη θα καταλάβει για ποιον λέω. Είναι με... Η αγάπη για το χρήμα και για τα χρέη. Πες μου. Είναι μεγαλύτερη από όλα τα κελιά του κόσμου. Λοιπόν, πάντως στο μεγαλύτερο λαμόγιο της πόλης κυκλοφορεί ελεύθερο και προεδρεύει σε κόμμα. Απολύτως. Εσύ σε κόμμα τώρα δεν το λες και κόμμα αυτό που προεδρεύει. Ναι, είναι από απόκομα. Λοιπόν. Απόκομα, λίγο πριν την τελεία, κάτι τέτοιο το λες. Φίλε, πάντα η Νέα Δημοκρατία βοηθούσε το ταξί. Πάντα την είχαμε δίπλα μας. Και σήμερα το πρωί έβγαλε πάλι δουλίτσες καλές. Δεν ξέρω να το πρόσεξες. Τι? Ήδη έχω παραγγείλει καλό μερσεντόνι μεταχειρισμένο βέβαια. Δεν Ναι. Ψυγιάκι μέσα αυτό που είναι για τα αναψυχτικά. Μερσεντέ. Εδώ σε προεδέψαμε, όταν σου λέει ότι έχει ψυγιάκι είναι αυτή η μερσεντέρι μακριά η νεκροφόρα που είναι παγωμένη πίσω για τον νεκρό. Περίμενε, ρε, δεν μάνα, Είναι ψυγιάκι καμίστα. αυτό, είναι ολόκληρο χωράει μέσα πέντε άτομα. Αραγιά <Κι> θα βάλει μοσχάρη δεν είναι ψυγιάκι αυτό. Η νέα δημοκρατία βγάζει δουλειέ θα πάρω αυτή με το ψυγιάκι, θα βάλω μέσα για το, ε, πώς το λένε. Τι, επισκληρίδιο ε, Επισκληρίδιο, μπράβο, Θα βάλω μέσα Γαντάκια, φυλαράκω και θα κάνω ξεγένε μέσα στο ταξί. Είδε τα κον... που παραπονιάσταν που άνοιξε το επάγγελμα. Ορίστε. Ακρονομίζω λεφτά και το θέμα μου είναι άλλο και θέλω να το συζητήσω με ένα που σε φίλες. Παρακαλώ Θα τους παίρνω από το επίδομα το κετού πόσα του πω, 30%. Ναι, αλλά 30% από το παιδί. Δηλαδή πάρα του δύο πόδια, ας πούμε. Κάτσε φιλέ, από το επίδομα θα παίρνω εγώ 30%. Αιώ και το παιδί. Α, α, α, α, α, το παιδί θα έχει ε, Θα ε, α, τα ποδαράκια πέρα μια χαρά σαν τον άλλον που έβρασε το φίλο του Κύριος Να, να βάλεις το βιογραφικό ότι ο πατέρας μου ξεγέναγε κάτι προβατίνες κάτω στο χωριό Βάλτο βάλτο <laughs> Το ίδιο είναι με λιγότερο μαλλί Να κάνουμε τώρα ένα ειδηλιακό ταξίδι και στο χρόνο αλλά και στην, στον τόπο Το 1948 σαν σήμερα στη Μακρόνησο έληξαν τα αιματηρά γεγονότα που είχαν διαρκέσει δύο μέρες Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση που είχαν σαν αποτέλεσμα πάνω από 330 νεκρούς. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση που είχε βγάλει τότε ο στρατός. Έλεγε την 29η Φεβρουαρίου άνδρες του στρατοπέδου Μακρονήσου εις το οποίο υπηρετούν οι επικίνδυνοι κομμουνιστέ Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής θελετής επετέτησαν κατά της φουράς του στρατοπέδου προς αφοπλισμόν της. Η τελευταία μηνόμενη έκανε χρήση των όπλων και οι τάξεις απεκαταστάθη. Απόλυες στασιαστών 17 νεκροί και 61 τραυματίες. Εκ των ημετέρων 4 τραυματεία διαλυθοβοληθισμού. Οι τραυματείες μεταφέρονται εις το στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο γιατρός όμως του πρώτου τάγματος τότε, ο Γεωργί Λάκος πολλά χρόνια αργότερα βεβαίωσε ότι ο ίδιος πιστοποίησε το θάνατο 180 σκαπανέων τους οποίους οι διοίκειες του στρατοπέδου και τα όργανά της φόρτωσαν στο αμπάρι ενός καϊκού. ενός καϊκού Ο καπετάνιος τώρα του καϊκού, Βονταμίτης, πριν πεθάνει σε μαρτυρία του κάνει λόγο για 350 νεκρούς που τους μετέφερε με δρομολόγια μακριά στο κάβο Ντόρο στο ξερονίση Σαν Τζόρτ Οι ναύτες παίρνανε τους σκοτωμένους φαντάρους και τους χώνανε μέσα σε σύρμάτινα δίχτυα με βαρύδια και τους φουντάρανε στο βυθό της θάλασσας. <Καισίλια> Ανήφορος Το θάνατο Από τη μακρόνηση του Θάνου μικρούτσικου, Σαν σήμερα επίσης θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό στο τέλος εκπομπής Το στρατόπεδο καταδικάζει σε θάνατο τον Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του πράξη που το ελληνικό κράτος υλοποίησε κάνα δύο μήνες αργότερα Δεν θα γίνει επανάσταση επανάσταλικά, μάλλον. Ε. Η επανάσταση. Ναι. Όχι αυτό το τον κυριακό. Δεν το βλέπω μέχρι τι. την Κυριακή, δεν νομίζω. Είδα το after αυτό. Το ο... βλέπουμε από Δευτέρα. Έλα. Είδα το after με το λαζόπουλο λέω, που ίσω και μιλάγατε με τις πητσυρικά. Δεν βλέπω ότι θα κάνει. Τι δεν βλέπεις. Δεν βλέπω, δεν του βλέπω πολύ ζεύθου. Τώρα, παιδί μου, άμα ήταν ζεστοί οι άνθρωποι θα βγαίνει να το πούνε στην τηλεόραση. Ε, σωστά. <laughs> δηλαδή, έργο. Πέζα, νέργο, το αντίθετο. ΔΑΠ, ΔΑΠ, ναι. Η ναι, φουκού. Και ου, και α, και ου. Τι είπε αυτός ο τσουνάμω απληκτός. Αυτό το παλικά. Ποιο πάλι. Ναι, ο κομμαδίνο. Λοιπόν, να φοβάτε το τσουνάμι των δικαστών πε του αποστόλη μου γιατί δεν σου αλλόσα ολεβέ τη τρία μέτρα. Ο Δύμαρχο. Μέσα. Που θα κάνουμε τα παράπονα μα για αποστόλη μου. πάνε οι, οι καθηγητέ. Δεν πάνε, εξαφανιστή. Πάνε στο, στο κελί, πάνε. Πηγαίνω στο κελί να σα πει. Πάνε στο κελίριο αποστολικό, αυτό. Λέω, μπαι... Οι μόνοι που έχουν καταλάβει ότι πρέπει να ζουν σε κελί γιατί ξέρουν τι αμαρτήσει να μας κλείσουν αυτοί σε τίποτα δικά τους ας φτιάξουμε εμείς κελιά, έτσι και αλλιώς έχουμε κάνει, εκεί στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά έχει γίνει πανηγύρι, και να φτιάξουμε κελιά μόνοι μας και μένουν στα κελιά ξέρουν όχι σαν τους δημάρχους που την πατάνε ε... αν είχε φτιάξει κελί ο Παπαγιωργόπλος τόσα λεφτά παίξανε. Αν είχε φτιάξει ένα κελί στο δημαρχείο να κλειστεί μέσα δεν του λέγει κανείς τίποτα. Και τλη, χθε ο Μετσοτάκη παρουσίασε το βιβλίο του το 80 έω ζωή. Και στην παρουσίασή του χειροκροτήσανε όταν είπε να πω 25.0. Θα χειροκροτήσουν, τι θα κάνεις φίλε. Όταν ακούσες, εσύ να ανοίγουν ενέργεια θέσει εργασία. Όλα φτιαχτά είναι φίλε. Ξέρεις γιατί ο Μετσοτάκι. Το ξέρει από πριν, σου λέμε, 25.000 θα είναι και οι 131 των οικονομικών που υπαί τουλάχιστον 5 εκατομμύρια βγάλανε, στο εξωτερικό. Δεν θα σου Για... πω, τώρα πετσοτάκι. Πώ το, το κρίνει, που και ο παπαγειοργόπουλο. Ήτανε η φυτουργός στην κυβέρνηση Μιχτσότακη. με τον ίδιο τρόπο που έκανε με τόση ευκολία αυτό που έκανε ως προς την επιχείρηση και πάντα ήτανε ο γιατρός Να σου Ονος. πω Ο Μιχτσότακης έναν καθαρό ε, του ιδίου. Είχε βάλει στην κυβέρνηση. Εγώ σου λέω ότι ο Το κριτήριο ποιο ήταν το αντίθετο. Ο Παπαγεωργόπουλος τον ανέθεσε το Μιχτσότακη. Να βάλουμε το την μπλέμπα, να βάλουμε που να και να ένα Μετά από 20 χρόνια τα όλα καλά με Μάλλον, Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Σωρία, Τω, δεν είναι και που... είναι. Θα θέλω πίσω αυτό ακούω τώρα. Είπατε ότι 3.30 είναι η κανέλη. Γιατί δεν είναι ακούμε εδώ. Ε, ναι, τι ώρα λέτε. 3.30. Καλά είναι. Τώρα θα αρχίσει όπου να είναι. Ορίστε. Μόλις βγει ο κούκος, κανέλη, καπάκι. Θα ακούσεις εκεί πέρα να λέει Μπολις ακούσεις το σηματάκι αυτό Σημαίνει τρισήμιση ώρα Μπορείς τρισήμιση ώρα δεν το βάζετε Τώρα εσείς έχετε φάει για μεσημέρι Πλησιάζει απόγευμα για σας Μπορείς τι σε νοιάζει είναι Ξέρω εγώ, εγώ Από πού με παίρνετε Με ποια χώρα έχουμε δυο ώρες διαφορά Ποια χώρα. Ναι Εκκολοηδεύετε, δηλαδή κατάλαβα. Εγώ σα κοροϊδεύω. Εσεί πουρκω νωρίτερα. Καλά καλά, κατάλαβα. Καταλάβατε. μετά από αυτό καταλάβατε κιόλα. Εγώ σα βρώτησα μία, έκανα μία ερώτηση. Και εγώ ρώτησα να μου πείτε τι ώρα είναι και μου λέτε καντί πείπε. Εγώ φταίω. Τι Σύμησα έχει την καλέκη γιατί δεν την ακούμε. Πού είστε εσείς. Ε. Σε ποια περιοχή είστε. Σε αυτό που τον τώρα το και το κίνητο. Σε αυτή την περιοχή είστε. Όχι, Κέρκη είναι. Ακέρκη. Αλλάζουν τα ρολόγια στην Κέρκυρα, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Μήπως πιάνετε από Αλβανία σταθμό, από Ιταλία, κάτι. Τι μου λέτε στους 15.000 Δεν πειράζει, ακούστε την Αλβανίδα Κανέλη, την αντίστοιχη. Τι είναι, ακούσω. Χάρηκα που τάπαμε. Ναι, καλά. Τα φιλιά μου στο Σοφρίτο, γεια. <Κι> Μήνυμα προς το φαντάρο που έστειλε mail, δεν θα το διαβάσω. Πάρε τηλέφωνο στον Αποστόλη να πεις όλη αυτή την ιστορία. Κάμπ εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε τις παραγγελίες, όπως κάθε Παρασκευή που θα μας πάνε και στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλος. Σήμερα σε mood. Είμασταν λίγο πιο κάτω από τα συνήθη. Επειδή αυτό που θέλουμε δεν υπάρχει ακόμη, διαζόμαστε λίγο. Τι να κάνουμε θα περιμένουμε παρέα με τα όνειρά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Γεια σου, χθες 27 του μηνός ε, σκοτώθηκε ένα βαλικάρι στελοφόρος εγκρούς συνάδελφος πιστός στην Ελληνοφωνία και επειδή είχαμε για, όταν τηλεφωνιόμασαν ή όταν βλεπόμασταν να λέμε το τσακλαγιαγκίλεδο Τσακλαγιαγκίλεδο Αν μπορείς αύριο βάλτο και η ατάκα του η αγαπημένη ήταν αυτή του γουναρά που έλεγε κόψτες μαρακίες Ρε κόψτες μα... μα... Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι Εδάπια, δραμα... Καθελμάτινα σου λέει κι αγούνα Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να του πω καλό ταξίδι Ανδρέα φίλε μας Και μια Ε; Βασικά τον τίτλο δεν ξέρω Το τραγούδι του Πανούση που δεν παίξατε Την προηγούμενη βομάδα Ο Μπελογιάννης ήταν Ποιος Ο Μπελογιάννης ήταν Το ξέρουνε τα ελάτια Τα πλατάνια Οι διος μαυτα περιφανος τη φωνή του, τα Ρουμάνια, για οίκη, για το Λοιπόν, τα Λοιπόν, τι θα φάμε σήμερα είναι τάκα στην ταινία ο στρίκτρο που αρνάκι. Η πρώτη απάτησαν τσιπούρα με το λαβράκι σαμαράς. Λέγει λοιπόν τι είναι στην κουζίνα. Τσιπούρα και λαβράκι. Ξανά η ερώτηση, η δεύτερη απάτη μακαρόνια με βέγκος. Λέγει λοιπόν τι είχε στην Μακαρόνια με κιμά. Τι ποντά Η τρίτη στην κιλό κιμά. λοιπόν τι είναι στην κουζίνα. Ένα κιλό μακαρόνια, τα το... πάρει τα τα κάνει με κιμά. Και στο τέλο τι θα φάμε σήμερα, δεν είναι τα σκατά. Λέγι, λοιπόν τι Κατά. Αν θέσεις το στέλ, στο διο παπά το χινέ εύσυνον. Ο Μελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μελογιάννης ζει παστής κορφές. Ο Μελογιάννης ζει κινεκοδάμας στον δραγουδιόν της ελεύθερες στροφές. Όλοι. Έλα φίλο θέλω να πούμε έλα να ασπούνω, είναι Παρσένα, μην μιλά για παρακαλώ. Τι είσαι Παρθανα. Ναι, βαθένα, πρώτη φορά σε παίρνω. Ναι, και από πίσω, ωστό. Θέλω <laughs> μια παραγγελία για αύριο θα μου βάλει στην πελότα. Ε, γεια σας! Γεια σας! Έχω ένα ραντεβού για αύριο, γύρω ένθηκα, μπόσα πέρα τηλεφωνίζω. Μποινων, για ένα κομμάτα ναι ναι έχω από το παρατήσιμο ματαδότη ναι και έχουν περάσει ξιμίνες και μου έχω για αύριο. είναι λίθια το οποίο ματαδότης λειτουργεί και σαν μαγνήτης απλής σε άσκανα πειρούνη δηλαδή τσάπ ή πάνω στο μαγνήτης Δεν... Κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να κάνω ένα λεγό μου έχουν γίνει ραντεβού, και Να το δοκιμάσετε και για καραφίτσες. Καμιά φορά μπορεί να βοηθάει. Είχε να ράψει, βάζεις πάνω, τσακ, Καλά, θα Σοβαρά σας το λέω. Έχει κάνει μια γενιά. Μου ξύπνάμε το κουβόν, εγώ δεν είμαι γιαγιά. Ποιο είναι! Μηζόμε το μιλιά! Καλέ, ανοίξετε την πόρτα. Τα λέμε και μετά. Περιμένω έλα. Μακοτε. Ποιο ήταν. Ε? Είναι κάτι delivery, κάτι μαλλακισμένα. Έρχονται βάζουμε από κάτω μέσα στην πρωτοβέρα. Καλά, παρακαλώ, ο γιο μου είναι να χτυπάει. Δεύει, ο γιο σα. Τέλο. Ο γιο μου σα λέω μου χτυπάει το κουδούνη. Κλειδιά δεν του δίνετε! Καναπρεζάκι θα είναι. δεν του δίνεται κλειδιά μου πενογαίνει από τι θέλει. Ξέρω. Λοιπόν, είναι, λέει, α... μου, γιαύτε, καλά, ο αυτό είναι όλα. Είναι κανονικό μου για που μου έχουν Μάλιστα. Λοιπόν γιατρός είστε εσείς Χειρούργος Και εγώ έχω κάνει βηματοδότη σας λέω Και έχω ραντεβού αύριο Ναι εσείς με τις καρφίτσες τι είστε Κολλάνε και πεινές πάνω Ζεις όλους Τους καιρούς Σ' όλους τους τόπους Το κάθε σπίτι Σπίτι του δικό Με τους ανθρώπους που χτίζουν ένα κόσμο σοσιαλιστικό. Θα μα κάνει σε βονάτο με θύμησε το, το ασθενωφόρο. Αμακάνει σε έφυχ την άλλη παρεστήβ, βάλει λίγο το ασθενόφό. Ενώ από την κυρία που γιοθήκαμε κανονικά. Το ευρώ σερό, καιρό. Και χωρί αναταράξει. Χάσαμε και ε, ύψωσα απότομα μια δύο ισχυρά τρατάγματα. Σύριζε φόρασα τα περάκου τα μέσα και μαρέ μαλλιώ ότι ήρθα το ασθενό, πράγμα πολύ ώρα. Ακού ακολούθησε μία πορεία πέντε χιλιόμετρων, παρεξέπινε τη πορεία του και, και πήγε προς ορά. Τα καν, τα καν. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Α. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, με... επαιδιόμουν απότε ψηλά, απότε Εγώ, κάτω στο το... πρεβάτη. Επειδή εγώ χθες δεν είχα καθόλου τύψεις Και κινήθηκα μια χαρά Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ξέρει ο Βασίλης Το αφιερώνω το τραγούδι Η οδό σαν τα του Βασίλη Νικολαίδη Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα θα που θα έρθει θα πονεμηθεί τον κόσμο οι θεία δίκη, Εμένα θα δικάζουνε πολιτική αγωγή Θα είναι όσους κοιτάζαμε free Οι οικοί οι ηλοποδίτες Μάστροποι προπάντων οι φωνιάδες Θα λένε συνοθούμενοι όλοι για να με δουν Αυτός όταν μας δίκαζαν Μας έφτιαχνε καντάδες Και δάχτυλο δειχτούμενο θα με περιφρονούν Λοιπόν, την προηγούμενη τετραετία που έχεις πάρει τηλέφωνο που είχε βγει το Ακέλ στην Κύπρο, τη γιαγιά με τους αποκρατικοποιήσεις. Οραδεμπά, άντε το μάνα πρόκειο. μου που λέει, άντε μάνα μου. <laughs> ακριβώς, ακριβώς. Εψηφίσαμε εσάς. Ναι. Ένα, γιάντε. Χαλό. καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι του κυρίου Παπαμπηλ στην Πάφο. Α, ποιος μιλά. Από το ΑΚΕΛ παίρνω. Κίκος Χαραλάμπους λέγομαι Ε, ψηφίσαμε σας Καλά κάνατε, δεχόμαστε συγχαρητήρια όλη τη μέρα για την Πάλιστα. εκλογή Συγχαρητήρια πράγματι Ευχαριστούμε πάρα Είτε πολύ Ευχαριστούμε μια φορά να σπριμέρα Θα δείτε, ναι θα δείτε Απλά πήραμε να σας προετοιμάσουμε για κάποιες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν στην Κύπρο Ναι Ναι, ναι θα γίνουν ε. Εσείς έχετε αυτοκίνητο Ε, όχι τώρα ε, είμαστε δεν ε, Σπίτι. Και σπίτι δέχομαι, καλό, μεγάλο Δικό σας. Ναι, ναι, δικό. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ συγκινούμαι που βγήκε ο Χριστόφτιας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συγκινηθείτε τώρα με αυτό Φαρά που θα σας καλώ. πω. Το ένα από τα δύο σπίτια κρατικοποιείται. Άτε, μάνα μου. Θα περάσει στο κράτος. Άτε, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το... Το Καλή Να καλά. καλά Ήθελα να φωνάξουμε μαζί ένα σύνθημα Ζήτω η λαϊκή δημοκρατία της Κύπρου Ζήτω Ο Μπελογιάννη ζει Μες στην καρδιά μας Ο Μπελογιάννη ζει Πας κορφές Ο Μπελογιάννη ζει κοντά μας Στον τραγουδιόν Τις ελεύθερες Στροφές Απόστολε. Για χαρά. Οπωσδήποτε για την παρασκευή την πασοκλισμό που άξαψω μόλι. Ποιο απλό, ήταν 5 λεπτά. Όλα και τα πέντε. Δεν γίνεται, διάλεξη καλύτερο. Ε, ε, το αφήνω σε σένα. Ένα, γιατί θα το κανένα, άλλο εγώ θα το κανακανέ. Καντάφινα στο χέρια νομίζεις, κάθε άσχετο. Τέλο πάντων, να είσαι καλά. Πηδιά, γεια. Ευχαριστούμε για την μου τίποτα α, <laughs> από το τηλέφωνο <laughs> Έλα πάλι εγώ είμαι. Άντε πάλι αυτή τη δουλειά, τι θα γίνει. Καλείτε, εγώ του ψήφα. Πολεμίζω! Με τη δρόμο πασόκαπου που πλέξαμε σήμερα. Τι θες κιρά μου, δεν θέλω να σα πω μου τάντερα γυρνάτερα. αυτό 81. Καλά έκανε, κόψα και τα δύο τα χέρια σε τελειώνουμε. Είναι πιστόριο στο χεριόν. Ναι, σα πω διάφορα γιατί δεν με βγάλετε κύριε Τόλης Ποιο είναι η πασόκαλαιε πάλι. Είμαι σαν χαιρινή ευκαιρία που σα είπα, από τρω καρέγια, η πασοκριό! Φύγε για όλε, φύγε διάλακου. Θα μπορώ να ακούω, φύγε Ναι Έλα Ποστόλη μου Ποιος είναι Η ίδια είμαι κύριε Τι είναι πάλι η ίδια, τι είναι, φύγε Όχι, άκουσέ με. Γιατί Τρέπομαι Ε, και εγώ Αγιά μας που τους ρίξαμε την ψήφα Αφού τρέπεσαι τόσο πολύ, μια τριχιά <laughs> δεν υπάρχει στο Φαλή. σπίτι Σήμερα πήρα να απολογηθώ απέναντι στα νέα παιδιά που Σήμερα έχ... θα απολογηθεί στα νέα παιδιά <laughs> Απολογήσου το φωτιστικό με την τριχιά Θα σε κα <laughs> Θα αγωνιστώ! Τα αγωνιστώ και θα είμαι απέναντι! Τι σας κάνει όλους <σπασόλιο> μετά το Πασόκ να γίνουν τα αγωνιστές δεν μπορώ να καταλάβω! Κάτι άλλη φορά με το χημικά Δεν πήγε καλά όμως το ότι πνίκες τα άλλη Να ξαναπας να γίνει η δουλειά δεν έγινε Γιατί αν πνιγώσουν θα με έπαιρνες 10 τηλέφωνα σήμερα Καμάρα να ήλεις Για που ήμουν δίπλα στο Τζοχαντζόπουλο Και στο κακά Γιατί δεν είσαι και τώρα δίπλα στο Τζοχατζόπουλο Γιατί ένα τηλέφωνο τη μέρα επιτρέπουν Γιατί δεν είσαι εκεί Και στο τραπέζι Της χαράς Της πρώτης Στην Ίκ ελπίδας τη γιορτή ο Μπέλο Γιάννης θα'ν πάνε οι γυριώτες με κόκκινο γαρύφαλο σταυτή ο Μπέλο Γιάννης ζει μες στην καρδιά μας ο Μπέλο Γιάννης ζει πας κορφές ο Μπέλο ζει Είναι κοντά μας στο δραγουδιόν της ελεύθερης στο